Λέγαμε λοιπόν για την συζήτηση που έγινε χθε, η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση του προσφυγικού ήταν το θέμα. Ναι, ναι, αυτή ήταν μια εκδήλωση που έγινε στο, στο Δημαρχείο του Στρασβούργου και εντάξει, υπάρχει, επειδή υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και για τι εξελίξει στο προσφυγικό και για τι εξελίξει ε, ανάμεσα στην Τουρκία και, και φυσικά για το βάρο που σηκώνει η Ελλάδα και πώ το βάρο αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Uh, τώρα, η... αυτή τη στιγμή το μεγάλο θέμα του προσφυγικού, η κατάσταση στην Ελλάδα έχει αρχίσει και εξομαλύνεται σε ό,τι αφορά τους μπλοκαρισμένους πρόσφυγες που τους μπλοκάρανε επίτες προ την Ελλάδα, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Uh, και τώρα έχει επικεντρωθεί στο θέμα της Τουρκίας, διότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, υπάρχει ένας χαμηλό εμφύλιος πόλεμος στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας, μέσα στην Τουρκία, χαμηλή ένταση σε εμφύλιος πόλεμος. Ο Ερντογάν, όπως βλέπουμε, καταφεύγει σε όλο και πιο αντιδημοκρατικές μεθόδους διακυβέρνησης. Και το μεγάλο θέμα είναι αν αυτή τη στιγμή θα τηρήσει τη συμφωνία. Υπήρξε, όπως ξέρετε, θα περίπτωση τη συμφωνία πέρα από τα 6 δισεκατομμύρια Ευρώ, τα οποία είχε πάρει ο Λογάνης ζήτησε για τους πρόσφυγες για να τους συγκρατήσει τη ροή, δηλαδή στη mm -hmm. είχε πάρει και την υπόσχεση ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου θα, θα καταργηθεί στην πραγματικότητα η Βίζα, η Βίζα για όλους τους Τούρκους πολίτες mm -hmm. στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό, Για να γίνει αυτό, είχαν τεθεί 72 προϋποθέσεις ε, μεταξύ των οποίων και ορισμένε η, η Τουρκία και ο Ερντογάν δεν μπορεί να εκπληρώσει, Εκτός αν α, πάψει να είναι ο Ερντογάν, όπω είναι η, ο αντιτρομοκρατικό νόμος ο οποίος στην πραγματικότητα στρέφεται εναντίον των δημοσιογράφων και αυτά τα. Είχαμε τα, και τα πρόσφατα παραδείγματα, ναι. Ναι, τώρα αυτά τα τρομερά τα οποία είχαν, έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Παραδείγματος χάρη δύο δημοσιογράφοι καταδικάστηκαν σε 5 χρόνια φυλάκιση, γιατί προέβαλαν ένα βίντεο σε, και μάλιστα στα, σε, σε, στα, στον ιστότοπο μιας ιστορικής εφημερίδας της Τουρκίας, της Τζιμουχουριέτ που έδειχνε να μεταφέρονται όπλα από την Τουρκία ε, στην ε, στη Συρία. Σύρια. Αυτό κατηγορήθηκε για, κατηγορήθηκε για κατασκοπία. Τέλο πάντων, μετά για διασπορά ειδήσεων των κρατικών μυστικών και καταδικάζεται σε πέντε χρόνια φυλακή. Το οποίο οι άνθρωποι έκαναν καλά τη δουλειά Και αυτό δεν είναι τίποτα ενδεχομένω μπροστά σε άλλα που γίνονται, ιδίω στι κουρδικέ περιοχέ και τα οποία δυστυχώ στην Ελλάδα δεν τα παρακολουθούμε όσο καλά θα έπρεπε. Ε, γιατί υπερπροβάλλουμε κάποια άλλα μικρά δικά μα. Ναι. Πολύ, κύριε Κουνού. Ε, ναι, ε, κυρίω γι' αυτό. Ε, λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Ορισμένα από αυτά είναι αδύνατο τον. Να να τα ικανοποιήσει ο Ερντογάν και από την άλλη τη μεριά με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην, στην Ευρώπη ιδίω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ δύσκολο να περάσει κάποιο ελιγμό που όπω συνήθω συχνά γίνεται να είναι ένα συμβασμό που θα κουκουλώνει την υπόθεση. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση από πολλέ ομάδε του Ευρωκοινοβουλίου για διαφορετικού λόγου η κάθε μία. Ξέρω εγώ η αριστερά και η πράσινη είμαστε βέστοι τα δημοκρατικά δικαιώματα. Η δεξιά δεν θέλει του Τούρκους γενικώ από η ακροδεξία ακόμα ερσότερο για ρατσιστικού λόγους Και, αλλά υπάρχει γενικά ε, από αντι, α, διαφορετικές ε, αφετηρίες το θέμα είναι ότι Κανεί δεν δέχεται να μπει η Τουρκία έτσι, χωρί όρου. Αυτό ήθελα να πω πριν. Πώ είναι να η Ευρώπη να έδωσε, δηλαδή εγώ εξεπλάγει να το, το άκουσα, να έδωσε μια τέτοια υπόσχεση στην Τουρκία ακόμα και κάτω από αυτού του όρου που αναφέρατε πριν, ενώ το κλίμα γενικώ θα έλεγε κανεί ότι δεν είναι θετικό απέναντι στην Τουρκία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαι καθόλου σίγουρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πλειοψηφία του τουλάχιστον τα κράτη- -μέλη, θα Καταλάβετε ότι οι πολίτες η η της τη Ένωσης συμπεριφέρονται όπω συχνά συμπεριφέρονται και οι γέτε στην Ελλάδα και συμπεριφέρονταν όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι μοναδικό ελληνικό φαινόμενο Δηλαδή ε, δεν κοιτάνε πέρα από τη μύτη του και ήταν να κουκουλώσουν διάφορα πράγματα απλώ να, να τη βγάλουν μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση ή να λύσουν το πρόβλημα προσωρινά έστω και αν ε, μετά από τρει μήνε ξαναπαρουσιαστεί. Αυτό το αυτή η εικόνα παρουσιάστηκε και στην αντιμετώπιση του προσφύγικου ήταν, ήταν η μεγάλη κρίση όπου αρχίσανε και με, τα μεγάλε ωραίες προσφύγων ε, όπου αρχίσαν να έχουν εσωτερικό πολιτικό πρόβλημα οι διάφορες ε, κεντροευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων και η Γερμανία mm -hmm. εκεί πέρα η μόνη λύση που υπήρχε ήταν να γίνει μια συμφωνία με την Τουρκία για να, για να περιοριστεί και να σταματήσει το κύμα των προσφύγων η Τουρκία τους ζ μετά κατάλαβε ο Ερντογάν ότι είναι σε δύσκολη θέση. Του ζήτησα αλλά Του ζήτησα αλλά και του δώσαμε και, δώσαμε και αυτή την, την, την υπόσχεση λέγοντα τώρα ότι από εκεί πέρα α σταματήσουμε τώρα τι ροέ και βλέπουμε. Αυτό είναι. Αυτό τυπο. είναι. Ναι, δηλαδή, ε, λοιπόν, πράγματι είναι, είναι, πρέπει όμω να παραδεχτεί κανένα ότι οι ροέ περιορίστηκαν. Στο ελάχιστο ε, εδώ στην Ελλάδα, ναι, είναι, αλήθεια. Ε, είναι αλήθεια. Ε, ωστόσο, άρα, κύριε Κούλογλου, είναι. Τώρα, ναι. ε, άρα προσωρινά το σχέδιο, επειδή τώρα όμω. Πρέπει να δει πρέπει να δουν τι θα κάνουν με, με τι υποσχέσει τι οποίε ζητάει ορτογάν να. Διότι σε περίπτωση που τελικά έρθει, ε, ε, ρήξει στη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία επί του συγκεκριμένου, αυτοί που θα πληγούν δεν θα είναι η Τουρκία μόνο, θα είναι η πρώτη στα η Ελλάδα. Και μετά βεβαίω άλλα Ευρωπαϊκά κράτη. Ναι, εντάξει, βεβαίω πρέπει να ασχοληθεί είναι η Ελλάδα. Και γι' αυτό ακριβώ αυτή τη στιγμή περνάμε. Δυστυχώ, είναι μια ιστορική περίοδο πολύ δύσκολη για τη χώρα και περνάμε από το γερμανικό ζήτημα στο τουρκικό ζήτημα. Mm. Ε, δηλαδή, αφού. Παντού κάποιοι δημιουργούν προ Να, να, να εξωμαλιθεί να όλη αυτή η κατάσταση που έγινε με το χρέο, με την, τα μνημόνια κτλ. Κάποιο να μπει σε μια σειρά, με πολύ ο δινηρού όρου για την Ελλάδα είναι αλήθεια, από την ίδια στιγμή παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ένα άλλο πρόβλημα γιατί πράγματι ε, το μπλοκάρισμα στι σχέσει ε, Τουρκία-ΕΕ και ενδεύουμε κυρίω πάλι να το πληρώσουμε εμεί ε, τόσο με το ε, θέμα των προσφύγων. Εντάξει, εδώ πρέπει να δούμε τι, δηλαδή, εντάξει, τι θα κάνει ο Ερντογάντε. Ξέρετε, οι πρόσφυγε κινούνται και με τη δική του πληροφόρηση. Ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένο ο δρόμο προ το βορρά. Και άρα δεν είναι ότι ο Εντόγκαν έχει μια στροφία και την ανοιγοκλίνει όπως το θέλει. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένα τα τώρα. Αλλά βάζει ότι τόσο μπορεί να κάνει ζημιά εκεί πέρα. Ε, ή να κάνει ζημιά για λόγους εκδίκησης ή για, να, για λόγους πίεσης. Ελπίζουμε και, να, να γίνουν κινείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω η Ελλάδα σε αυτή την κατεύθυνση μόνο να πιέσει μπορεί. Έτσι δεν είναι. Και όσο μπορεί. Η, η Ελλάδα δεν έχει σοβαρά στο προσφυγικό δεν έχει σοβαρά διαπραγματεύτικά του. Παρά μόνο το γεγονό ότι αν ε, γίνει αποθήκη προσφύγων, θα προσταγηθεί σοβαρά η χώρα, θα ενισχυθεί η ακροδεξία και η ζή στην Ελλάδα, Αυτό το ίδιο στα λογικά. Και επίση νομίζω προσφύγματα... θα ανοίξουν και άλλοι διάδρομοι κύριε Κουλογλου. Δεν πρόκειται, είναι μεγάλο όγκο ανθρώπων για να παραμείνουν σε μια χώρα. Μα θα δουν τρόπο. Το, το, το, το πρόβλημα εννοείται ότι το πρόβλημα το, το, το, το προσφυγικό δεν αντιμετωπίζεται. Με... κλείνοντας βάζοντα τύχη το... παντού γιατί είναι, πάνε, είναι ποτάμι θα δηλαδή το... θα βρει διέξοδο ναι ακριβώς τώρα ε, το, ε, το θέμα είναι πως δεν θα την πληρώσουμε πάλι εμείς ε, το ε, πρώτη, ε, ε, τουλάχιστον. χώρα γιατί η κατάσταση είναι και, και εγώ του είπα και του κατήγηλα και στην τηλεόραση στην γαλλική τώρα που μίλησα αυτές τις μέρες στο Στρασβουργό για το εξή πράγμα ότι εδώ πέρα δεν δίδονται ε, χρήματα στην Ελλάδα καθόλου όπως σχέρεται τα χρήματα που έχουν υποσχεθεί από μια έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια και δίδονται μόνο σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις και όχι στην ελληνική κυβέρνηση. Ελληνική. Ναι. Αλλά την ίδια στιγμή το ελληνικό κράτος δαπανάει χρήματα για την περίθαλψη των προσφύγων. Ξέρω εγώ ένας αγωγός αποχέτευσης. Τα νοσοκομεία που πάνε εκεί πέρα οι άνθρωποι οι που αρρωσταίνουν. Όλα αυτό το, το, θα πρέπει να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Από το σημείο ότι τους είπα ότι εδώ πέρα, ας πούμε, ε, και την ώρα που ταπανάει το ελληνικό κράτο ε, και καλά σωστά κάνει από ανθρωπιστική πλευρά του έχετε βάλει το βαχαίρι στο λαιμό α πούμε ε, με, με αυτά τα μέτρα λιτότητα και καινούρια και φόροι και όλα αυτά ας πούμε, τα οποία ε, ζητάει η Τρόικα. Δυστυχώ αυτή είναι η κατάσταση. Με βάση σε αυτό πρέπει καλούμαστε να κινηθούμε αλλά σα λέω και πάλι ότι αυτή τη στιγμή η, η, η Τουρκία μετατρέπεται στο μεγάλο πρόβλημα και όχι μόνο λόγω του προσφυγικού αλλά και επειδή η στρατηγική. Στην Τουρκία επειδή όταν ξεκινάει ένα πόλεμο, μια χώρα η ανα, αναπόφευκτα η στρατηγική τη, η στρατηγική γενικά ο στρατό παίρνει μεγαλύτερη εξουσία, παίρνει μεγαλύτερη δύναμη, γίνεται πιο αναγκαίο ναι. στη λειτουργία του κράτου. Αυτή τη στιγμή οι στρατηγοί έχουν αναθαρίσει, ενώ στην αρχή ο Ερντογάντο είχε περιορίσει και αυτό το πρόβλημα έχει αρχίσει και έχει σοβαρέ επιπτώσει και, και στο Αιγαίο. Ναι βλέπουμε με τις α, συνεχόμενες παραβιάσεις Λέ, Τις συνεχείς λοιπόν, παραβιάσεις Λοιπόν εκεί τώρα αρχίζει και μετατοπίζεται εμφανίζεται πάλι ένα νέο πρόβλημα Το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε Φυσικά θα πρέπει και αυτό όπως και τα προηγούμενα και τα επόμενα Συσορεύονται λοιπόν μια τα προβλήματα ε, ναι, Το προσφυγικό δηλαδή αυτή τη στιγμή Ενώ το οικονομικό πήγαινε κάπως να πάει να κλείσει Το προσφυγικό ξαναέρχεται ε, μέσω Τουρκίας. Ας πάμε λοιπόν στο κάπως λίγο πιο αισιόδοξο θέμα. Φάνηκε κάποια ακτίδα φωτός, κάποιο φως έτσι στην άκρη, με την α, συνεδρίαση που έγινε την περασμένη εβδομάδα του Eurogroup. Αναμένουμε βέβαια 24 Μαΐου την οριστική και πολύ καθοριστική συνεδρίαση. Πώς την είδατε και πώς την είδαν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι σα, κύριε Κουλογλου, αυτή τη συνεδρίαση του Eurogroup. Τι πρόσημο θα βάζατε. Κοιτάξτε, καταρχήν έγινε και συζήτηση στην, στην Ευρωβουλία αυτή την εβδομάδα για την πορεία των εξέλιξεων, των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα, των θεσμών με την Ελλάδα. Ναι, ναι. Και η οποία είχε το εξή πολύ καλό. Ότι ήταν πάρα πολύ λίγοι βουλευτέ που την παρακολούθησαν. Γιατί, υπόθηκαν, υπόθηκαν τόσο άσχημα πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Αλλά ε, πλέον έχουνε, υπάρχει, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί αφενός μεν όλοι έχουν ψηλοβαρεθεί την ίδια ιστορία τη κρίση και από την άλλη, όλοι θεωρούν λίγο πολύ ότι τα πράγματα πάνε προς, προς λύση. Και το λέω αυτό ότι είναι πολύ καλό γιατί ξέρετε, μία χώρα για να είναι κανονική χώρα πρέπει να είναι να, να μην απασχολεί τα. Τα διεθνή... Να είναι λίγο βαρετή, λίγο ευθεία γραμμή δηλαδή. Ναι, να μην απασχολείται τα κεντρικά θέματα των διεθνών δελτίων ειδήσεων. Παρ' όλα αυτά, <συμπίσαι> οι τοποθετήσει των Ελλήνων Ευρωβουλευτών σε αυτή τη συζήτηση, κύριε Κούλογλου, πώ ήταν, ακολούθησε αυτή την ρητορική που ακούμε στην Ελλάδα. Λυπηρέ, χωρί καμία αίσθηση διεθνού περιβάλλοντο. Ε, Ορισμένε όχι όλες Και ναι. εθνικούς ήταν, συμφέροντος Ορισμένες θα είναι και ε, πραγματικά χωρίς να, να έχει αίσθηση κανείς ότι αλλιώ άλλο, μιλάει στο ελληνικό κοινοβούλιο αλλιώ κάνει αντιπολίτευση στην ΕΜΕΖΑ στην Ελλάδα και αλλιώ κάνει έξω Ορισμένοι τα έχουν εμπερδέψει Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ προσωπικά στο τύπο ένας και τύπο άλλος από τους συναδέλφους, μπορείτε να τα διαβάσετε αλλά ναι, ναι, ναι. ορισμένες ε, προκάλεσαν την εντύπωση ακόμα και σε ξένους ε, έτωση, για τον τρόπο που μιλούσαν για την Ελλάδα ότι δεν κάνει τίποτα ότι πρέπει να πέσει η κυβέρνηση υπήρχε δηλαδή ε, μία απο, μία, ένας εκκληρισμός και μια απόγνωση γιατί ήταν φανερό ότι πάμε για συμφωνία και άρα τα σχέδια ε, ανατροπής της κυβέρνησης ε, δεν ε, και αυτή η ελπίδα ότι η κυβέρνηση θα τελείξει θα, θα, θα πέσει, θα γίνουν εκλογές Και τα και τα Άρα θα, θα ξαναρθούμε Στην εξουσία Άρα τα χρέη, αυτά όλα που χρωστάμε Και ως κόμματα Καταλαβαίνετε τι εννοώ ναι, βέβαια, Θα, θα ξεχαστούν Και άρα θα τα, θα τα κουκουλώσουμε Και άρα και όλα τα μέσα ενημέρωση Που χρωστά πολλά λεφτά Θα μας βοηθήσουν Ώστε να, όλοι μαζί να... Να διαγράψουμε τα χρέη μα. Αυτό τα είναι θλιβερό που λέτε πάντως. Είναι θλιβερό αυτό που λέτε, η στάση δηλαδή των συναδέλφων σα στην Ευρωβουλή τη Αντιπολίτευση, διότι αυτό που λέτε στην Ελλάδα, στο εσωτερικό, μπορεί κάποιο πραγματικά να κατανοήσει ή να μπορεί να αιτιολογήσει αυτέ τι δηλώσει και τις οξύτετες, την οξύτατη αντιπαράθεση. Όταν βρίσκεσαι όμω σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, σε ευρωβουλευτέ που θέλει να βοηθήσουν τη χώρα σου, πρέπει νομίζω να είσαι πιο προσεκτικό χαρά σου ότι πάει κάπως κάτι καλύτερα γελάνε, στην πραγματικότητα γελάνε οι, οι ξένοι με, τη, με αυτό το και γελάνε και ιδίω οι, οι, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες που είναι μια η μεγάλη ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου μια, δύο μεγάλε ομάδε του Ευρωκοινοβουλίου ε, βλέποντας τη στάση ορισμένων ευρωβουλευτών που ανήκουν στην ίδια ομάδα, τους οποίους λένε καλά είστε σε εμά γιατί εμείς υποστηρίζουμε όπως ξέρετε ο, ο, ο, ο Πιτέλα και... Δυστυχώ για την ελληνική κυβέρνηση. Ναι, και, και την Ελλάδα γενικότερα. Γιατί ναι. θεωρούν, καλό γιατί λένε και Ιταλός, που είναι ο επικεφαλή δηλαδή, τη σοσιαλιστική ομάδα, ε, είναι και Ιταλό, είναι πιο ευαίσθητο στα θέματα του Νότου ε, και εν πάση θεωρούν ότι η ελληνική κυβέρνηση ε, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί αυτή τη στιγμή στο, στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Και γελάνε και πραγματικά αναρωτιούνται πώ είναι δυνατόν να υπάρχουν στην ομάδα μέλη οι οποίοι έχουν τελείω διαφορετική πολιτική, η οποία στην πραγματικότητα μόνο ο Βέμπερ, δηλαδή ακόμα και είναι, ο Βέμπερ είναι ο αρχηγό του, του, του, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού του ναι. συντηρητικό που ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό πράγμα ήταν πολύ, ήταν τόσο επιθετικό όσο και ορισμένοι από την Ελλάδα, ε, αλλά ήταν ο μόνο γιατί ακόμα και μέσα στου συντηρητικού υπάρχουν πολλοί ε, που λένε πλέον ότι όχι, το έχουμε παρακάνει, ζητάμε πάρα πολλά. Πρέπει να βρεθεί μια συμφωνία, δεν πάει άλλο όλο αυτό το όλη αυτή η σύγκρουση με την Ελλάδα κτλ. Ακόμα και, και αυτή. Λοιπόν, mm -hmm. τώρα τι έγινε, μόνο ο Βέμπερ, ε, ο Βέμπερ δηλαδή ο, ο κεφαλή των Του Ευρωπαϊκού Λαϊκού mm -hmm. και ορισμένοι από τη σοσιαλιστική ομάδα την Έλληνε υποστήριξαν τον το, το, το, το κύριο Μτσοτάκη Ήταν στη γραμμή. Γιατί δεν ε, ρίχνουμε την κυβέρνηση για να έρθει η μισοτάκη. Είπατε κύριε Κουλόζου πριν και το θέλω έτσι πολύ σύντομα, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο, ο, για τον κύριο Πιτέλα που είναι η αλήθεια ότι κάνει δηλώσει έτσι πολύ ενθαρρυντικέ και ενισχυτικέ τη ελληνική κυβέρνηση. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα τη Αριστερά, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Υπάρχει περίπτωση για κάτι άλλο, δηλαδή κάποια σύνδεση με την Σοσιαλιστική Ομάδα. Όχι, όχι σε καμιά περίπτωση. Δηλαδή να πάμε εμεί. Ε, να μεταπηδίσουμε ναι. την ομάδα της αριστεράς. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια... για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην ομάδα της αριστεράς έτσι κι αλλιώς παίζει πολύ σημαντικό ηγετικό Επειδή ρόλο. Επειδή είναι στην κυβέρνηση της χώρας. Είναι στην κυβέρνηση, πρώτον αυτό. Και δεύτερον, διότι οι σοσιαλδημοκράτες έχουν απεμπολίσει ε, όλα, τα, τα όλες τις περισσότερες... Ε, Σοσιαλδημοκρατικέ ε, ιδέε, αυτέ τι ιδέε λέει τη αριστερή. Ε, έχουν ε, πάει ε, προ ε, το κέντρο έχουν, πολύ. Όχι, έχουν διαδικείσει νεοφιλετε ναι, ναι, ναι. το, το θέμα ο Πιτέλα, και, και το θέμα τη ελληνική κρίση είναι ένα θέμα το οποίο πλέον έχει αρχίσει και καταλαβαίνουν ότι όλοι δεν πάει άλλο έτσι γιατί μόνο οδηγεί σε, σε κρίση όλη την Ευρώπη κτλ. και ίδιο στον Νότο, mm -hmm. ότι είναι, πρόκειται για μια αδικία και έταξει εδώ παίζουν και για αυτό το λόγο αλλά κατά τα άλλα έχουμε μεγάλη διαφορές εμείς ψηφίσαμε, εδώ έγιναν τα... τα Panama Papers ε, που ήταν η αποκάλυψη των γράφων μιας ιδιωτική εταιρείας ε, που όμως έδειχνε τους φορολογικούς παραδείσους και ήταν τρομερή αποκάλυψη και μια εβδομάδα μετά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφι... η πλειοψηφία ψήφισε υπέρ το, της ενίσχυση των κρατικών, των, των μυστικών των επιχειρήσεων δηλαδή αν είχε ψηφιστεί mm. αυτό πριν, mm. λίγο καιρό πριν δεν θα είχαμε στα πάντα να και αυτή την, την, την πρώτη πρόταση, την, απο, την οδηγία την ψήφισε ε, και, και, οι και οι σοσιαλιστές, όχι μόνο στην τηλευτική, τη mm. Νέα Δημοκρατία μεταξύ, αλλά και οι σοσιαλιστές ε, ε, δεν, δεν έχουμε ε, τέτοια κοινά πράγματα σε θέματα οικονομικής πολιτικής Αφού φτάσαμε σε επίπεδο κομμάτων σοσιαλιστών, αριστερών και ελληνικού κόμματο συντηρητικών, να μα πείτε την εκτίμησή σα για τι κινήσει που γίνονται στον νότο τη Ευρώπη, κατά κύριο λόγο, στην Ισπανία αναφέρομαι, ποντέμος με, τους, με το κόμμα τη αριστερά, προκειμένου να πάρουν ή τέλο πάνω να ενισχύσουν τη θέση του στο κοινοβούλιο εκεί και γενικότερα αυτέ τι κινήσει των κομμάτων τη αριστερά στην Ευρώπη. Ναι, α, αυτή έγινε μια πολύ σημαντική συμφωνία αυτή την εβδομάδα την οποία μάλιστα συζητήσαμε αναλυτικά και στην ε, κοινοβουλευτική ομάδα ε, που κάναμε στην στο Στρασβούργο. Αυτή ήταν η συμφωνία ανάμεσα στου Ποντέμου mm -hmm. και την Ισπανική, το κόμμα τη ε, Ενωμένη Αριστερά στην Ισπανία. Ε, ήταν α, το... Και... το πρώην Κομμουνιστικό Κόμμα Ισπανία δεν είναι, έτσι κάνω λάθο. Ναι, είναι, είναι ένα κομμάτι, είναι το πρώην Κομμουνιστικό Κόμμα Ισπανία. Ναι. Ε, ε, ε, αλλά είναι και, άλλοι, και από άλλα τμήματα τη αριστερά. Τέλο πάντων, υπάρχει μια ενωμένη αριστερά, λέγεται αυτό το κόμμα, το οποίο πήρε 4% στι ε, εκλογέ τι προηγούμενε, με του ποντέμου οι οποίοι πήραν 21% και για κοινή κάθοδο στι εκλογέ. Αυτό ε, μπορεί να δώσει και πολλαπλασιαστική δύναμη και, ε, άρα ε, υπάρχουν πολύ μεγάλε πιθανότητε να κερδίσει τη δεύτερη θέση, αν και την πρώτη. Δηλαδή ναι, γιατί δεν να είναι μια δυναμική, και... δεν είναι η πρόσθεση των ποσοστών, είναι μια άλλη δυναμική. Ναι, αυτό, αν, αν περάσει αυτή η δυναμική, ε, μπορεί να, σίγουρα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να το Σοσιαλιστικό Κόμμα να περάσει στην τρίτη θέση. Ε, το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Ισπανία είναι ένα κόμμα που έχει μεγάλα προβλήματα ηγεσία και διαφθοράς. Ε, ε, αλλά επίσης να διοικητικήσει και την πρώτη θέση από το Λαϊκό Κόμμα, του απερχόμενου πρωθυπουργού, του κ. Ραχώη. Ακόμα και η δεύτερη θέση, να έρθει η πρώτη, αυτό πολύ περισσότερο η πρώτη, αυτό αλλάζει πολύ τους σχετισμούς γιατί η Ισπανία είναι μια μεγάλη χώρα, έχει το 12% της οικονομίας στην Ευρώπη, άρα είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει εκεί η κυβέρνηση θα έχουμε αλλαγή... αλλαγή συνολικότερα. Νότου, mm -hmm. Μετά την Πορτογαλία δηλαδή και εκεί και η Ελλάδα και η Ιταλία, ο Ρέντσι και υιοθετή κάποιες θέσεις υπέρ του, υπέρ του Νότου, υποστήριξε και προχθές... Και, του και του την Ελλάδα, Ελλάδα προχθές, τελικό. ναι. Ε, οπότε, Αλλάζει γενικότερα η κατάσταση στην Ευρώπη, στο Νότο της Ευρώπης. Αυτό το καταθλιπτικό πράγμα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή, ε, όπου ιδίω με, με το βάρος των πρώην ε, κομμουνιστικών χωρών που τώρα είναι όλες την, σε ακροδεξιό περίπου κινησιο... Να μην αναλύσουμε τι σημαίνει αυτό είναι νομίζω <Κοίλυκτονικα> αντικείμενο καλύτερα... μιας καλύτερα... άλλης συζήτηση. Ναι καλύτερα να μην το συζήτησουμε <Κοίλυκτονικα> ε, ε, Είναι ένα καταθεληπτικό κλίμα ε, με μια, όπου με, με τη Γερμανία και τους δορυφόρους γύρω την Γερμανία, η, η οποία βασικά είναι οι πρώην, πρώην κομμουνιστικέ χώρε, λεγόμενε σοσιαλιστικές χώρε. Χαιρόμαστε πάντα κύριε Κουλογλου όταν το λέμε μαζί σα. Τα λέμε γιατί εκτό ότι είσαστε δημοσιογράφος πρώτα απ' όλα νομίζω. Αυτό είναι κάτι που δεν φεύγει ποτέ. Ε, σκεφτόμουν προηγουμένω που είπατε για τα Panama Papers αν ζηλέψατε, αν θα θέλατε να είσαστε στην ομάδα των δημοσιογράφων που αποκάλυψε αυτή την ιστορία για ολόκληρο τον κόσμο. <laughs> ναι, <laughs> ναι, το σκεφτόμουν. Φίγουρα. Αυτό είναι το. <laughs> Αλλά ξέρετε κάνουμε παράλληλε προσπάθειε και εγώ κάνω προσωπικά στο Ευρωκοινοβούλιο. Βασικά μια μεγάλη πρωτοβουλία που έχω πάρει και θα γίνει το Σεπτέμβριο θα κάνουμε μια διεθνή ημερίδα είναι για του ε, wishblowers δηλαδή ε, αυτού που ε, ξέρουν μυστικά ε, τα οποία, για παρανομίε του, του κράτου και τα βγάζουν στη φόρα ε, θέτοντα κίνδυνο την καριέρα του και συχνά τη ζωή του. Mm -hmm. και, χάρη σε αυτού του ανθρώπου έχουμε μάθει και για τα Panama Papers δεν ξέρουμε ποιο τα έβγαλε αυτά αλλά και για τι διεθνεί παρακολουθήσει. Ο Σνόντιν ο οποίο έχει καταφύγει τώρα στη Ρωσία και είναι σε προσωπικό καθεστώριο. Ο Ασάζ ο οποίο είναι τέσσερα χρόνια ε, στην, ε, κλεισμένο στην ε, πρεσβεία του Εκουαδόρ στο Λονδίνο. Και, ε, και μια σειρά από άλλοι άνθρωποι που δεν ξέρουμε καλά την ιστορία του στην Ελλάδα. Αλλά που έχουν προσφέρει πολλά, ιδίω στι αποκαλύψει για τη λίστα Λαγκάρδε, ναι. ε, ο Βαλτσιο, για την για, για τη μια άλλη. Που αν τώρα... δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν υπάρχουν στη συνέχεια, πραγματικά ξέρουν να κλειδώνουν και να κρύβουν πολύ καλά οι, ε, οι ηγιέτε αυτού του κόσμου και όχι μόνο η ισχυρία αυτού του κόσμου, τα σκάνδαλα και τη διαφθορά του. Μακάρι να υπάρχουν δημοσιογράφοι που ασχολούνται τόσο πολύ με την ερευνητική δημοσιογραφία, στην Ελλάδα ήσαν έναν από αυτού. πολύ για και είμαι μας ότι θα τα ξαναβούμε σύντομα. Συγούρια, Να είστε ευχαριστώ. καλά. Καλή